Κεφάλον Β, Σελίδα 665, Στίχη 1-5: Πώ εκήρυξε ο Παύλο εις Κόρινθον. 1. Ναι. Τα μωρά εξέλεξαν ο Θεό για να καταντροπιάσει του σοφού του κόσμου. Κι εγώ, αδελφοί, όταν ήλθα εσά, ήλθα να σα διακηρύξω την μαρτυρία εκείνων που έκαμε ο Θεό για τη σωτηρία του ανθρώπου, όχι με υπεροχήν λόγου ή δεξιότητο συλλογισμών και επιχειρημάτων. 2. Και δεν σας έδειξε υπεροχήν λόγου, διότι δεν εθεώρησα επιτετραμένο να γνωρίζω τίποτε άλλο μεταξύ σα, παρά μόνον τον Ιησού Χριστόν και τούτον όχι ω βασιλέα ένδοξον, αλλά εσταυρωμένων. Τ3. Κι εγώ ήρθα προς σας χωρίς να έχω καμίαν κοσμικήν δύναμιν ή προστασίαν, αλλά με φόβον και τρόμον πολλήν μήπω δεν επιτύχει μεταξύ σα το αποστολικό μου έργο. Τέσσερα. Και ο λόγος μου και το κηρυγμά μου δεν έγινε με πιθανούς και συναρπαστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά έγινε με απόδειξη πνεύματος το οποίον έπιθετας ψυχάς των ακροατών και με απόδειξη θείας δυνάμεως η οποία με τα υπερφυσικά και θαυμαστά έργα της επιβεβαίωνε τη διδασκαλία μου. 5. Τούτο δε έγινε για να μην στηρίζεται η πίστη επάνω στην ασταθή σοφία των ανθρώπων, αλλά επάνω στην ακλώνη των δύναμιν του Θεού.